Χριστός Ανέστη, εκ νεκρό θανάτων, θανάτων πάτησα και της εντυγνή μας ζωή χαριστάμενος. Χριστός Ανέστη. Βρήκα ένα κεφάλαιο ε, από τον Ισάκτο Σύρο που είναι αρκετά πρακτικό και χρήσιμο και είπα να το δούμε λίγο, μια ματιά εκτός αν θέλετε εσείς πριν να πούμε κάτι άλλο εκτός από τη δέσποιη. Λοιπόν... Καταρχήν το κεφάλαιο, θα κάνουμε κάποια, έκανα κάποια επιλογή από εδώ, κάποια σημεία που μπορούμε να τα διαβάσουμε. Το κεφάλαιο έχει τον τίτλο «Περιαπομακρύνσεως από τον κόσμο και περί όλων εκείνων που θολώνουν τον νου». Βέβαια απευθύνεται σε μοναχούς, αλλά αφορά και εμάς. Και όταν λέει «περιαπομακρύνσεως από τον κόσμο», δεν είναι να φύγουμε από τον κόσμο, αλλά ομιλεί για την απομάκρυση από το κοσμικό φρόνημα και όταν λέμε κοσμικό φρόνημα εννοούμε το, το φρόνημα της αμαρτίας και δεν εννοούμε την απομάκρυση από, τις, από την κοινωνική συναναστροφή ή την ανάληψη των ευθυνών μας μέσα στην καθημερινότητα αυτό δεν είναι κάτι εφάμαρτο αλλά ομιλεί για το φρόνημα της Αρκός το φρόνημα του κόσμου και μας ομιλεί για τον τρόπο με τον οποίο θα απομακρυνθούμε από, αυτό τον, από, αυτή, από αυτή τη συνήθεια. Και μιλάμε μετά για, για την απομάκρυνση για όλα εκείνα που θολώνουν το νου. Είναι πάρα πολύ ομορφή εκφράση. Θολώνουν το νου", Γιατί όλοι θολωμένοι είμαστε. Και η θόλωσης σημαίνει την σύγχυση την έλλειψη διακρίσεω. Η έννοια διάκριση ο λόγος, η λέξη διάκριση δεν σημαίνει το να έχουμε μία διακριτικότητα και ευγένεια στις σχέσεις μας ή στη ζωή μας αλλά όταν λέει διάκριση σημαίνει να διακρίνομε την αλήθεια από το ψέμα. Αυτό που μας οδηγεί στην αλήθεια και στον Θεόν και αυτό το οποίο μας απομακρύνει από τον Θεό, από την Ζωή. Για παράδειγμα, είναι ξεκάθαρος ο Ευαγγελικός Λόγος. Έτσι όπως τον διαβάζουμε, έτσι όπως το γνωρίζουμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον εντάξουμε στο πλαίσιο της προσωπικής μας καθημερινής ζωής. Και χρειάζεται φωτισμός από τον Θεό να μπορεί να διερμηνεύεται ο Ευαγγελικός Λόγος, ο Λόγος του Θεού στην πρακτική μας ζωή. Η δυνατότητα λοιπόν διερμηνείας του Ευαγγελικού Λόγου στην καθημερινή πρακτική του καθενός μας απαιτεί διάκριση. Να μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε πότε στη ζωή μας γίνεται πράξη και πότε είμαστε μακριά από το Λόγο του Θεού. Όταν ο νους μας είναι θολωμένος και όταν λέμε νους εννοούμε η δυνατότητα ε, διακρίσεως, όταν λέμε νους δεν εννοούμε μόνο την εγκεφαλική λειτουργία την λειτουργία της σκέψεως αλλά εννοούμε το νου της καρδιάς μας την δυνατότητα στο που να στραφούμε ο νους περιέχει των λόγων των προσωπικών και είναι αυτός ο οποίος μας κατευθύνει την βούληση όταν ο νους βρίσκεται σε σύγχυση σε θόλωση σε, είναι θολωμένος ο νους μας δεν έχουμε σωστόν δείκτη δεν έχουμε σωστή καθοδήγηση δεν έχουμε σωστήν πορεία επομένως ο νους είναι αυτός ο οποίο <laughs> καθοδηγεί την ελευθερία μας, καθοδηγεί την βούλησή μας, όταν όμως εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε, δεν ξέρουμε πού να στραφούμε, δεν έχουμε και καθαρήν απόφαση. Έτσι λοιπόν, όταν ο νους είναι θολωμένος, ο άνθρωπος δεν ξέρει πώς να βαδίσει, πού να βαδίσει και πώς να στραφεί. Και κατ' επέκταση χάνει και τη διάκριση. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει το λάθος από το σωστό. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει την ταπείνωση για παράδειγμα από την έπαρση. Θα δούμε λοιπόν πρακτικά πως μας τα εντοπίζει ο Αβάσισάκος Σύρος. Και βρήκαμε μερικά σημεία τα οποία είναι πολύ χρήσιμα. Να δούμε μερικά λοιπόν. Αν μνημονεύεις λέει πάντοτε την αδυναμία σου, δεν θα ξεπεράσεις τα όρια της προφυλάξεως. Αν μην μονεύεις πάντοτε τη δυναμία σου, δηλαδή αν έχεις πάντοτε συνέστηση της αδυναμίας σου, επίγνωση της καταστάσεως σου, τότε είσαι συγκρατημένος, είσαι προσεκτικός και δεν μπορείς να βγεις απ' τα όρια αυτά τα οποία μπορούν να σε βάλουν σε μπελάδες. Όταν ξεθαρέψει ο νους του ανθρώπου, όταν ξεθαρέψει ο άνθρωπος και απο, απο, αποκτήσει μια ψευδήν Εντύπωση για τι δυνατότητέ του, τότε εύκολα εκτροχιάζεται. Βγαίνει από το όριο τη προφυλάξεώς του. Για να μπορέσει ο άνθρωπο να διατηρεί τη συνέστηση τη αδυναμίας του, όχι σε μια διάσταση ε, μειωμένη αυτοεκτίμηση, αυτά είναι άλλα πράγματα, είναι ψυχολογικά αυτά. Όχι σε μια διάσταση ταπεινοσχημία. Αλλά γνωρίζει ο άνθρωπος το μέτρο του. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το μέτρο μας. Να γνωρίζουμε δηλαδή την αδυναμία μας. Τότε λαμβάνουμε και ανάλογα μέτρα. Ξέρουμε μέχρι πού μας πάει. Ξέρουμε από πού να προφυλακτούμε. Αν όμω χάσουμε την εσωτερική προσοχή. Χάσουμε την επαφή με τον εαυτό μας. Ξεθαρεύουμε. Και ζούμε επιπόλαια η υποπολιότητα μας είναι πια αφήνουμε τα τείχη ανοχήρωτα η υποπολιότητα μας είναι αυτή αποκτούμε μια υπερβολική εμπιστοσύνη στα οχυρά μας και τα αφήνουμε ακάλυπτα και μα καταλαμβάνει ο εχθρός ο πυασμός, η αμαρτία όταν κανείς είναι συγκρατημένο και, και έχει γρήγορση, ξέρει τις δυνατότητές του, ξέρει την δύναμή του, ξέρει τις στρατιωτικές του αντοχές, ας το πούμε, και του σχεδιασμούς του. Και έχοντας επίγνωση την αδυναμία του, προσέχει πού είναι το ευαίσθητο σημείο. Και εκεί προσέχει πιο πολύ για να μην το καταλάβει, καταλάβει ο εχθρό. Έτσι λοιπόν, αν μνημονεύεις πάντω την αδυναμία σου, όχι σε μια διάσταση μιονεξίας, όχι σε μια διάσταση όπου εξαντλούνται μέσα στην απογοήτευσή σου, μέσα στο, στην αποθάρρησή σου, εξαντλούνται οι, δυνα... οι δυνάμεις σου και άρα γίνεσαι πιο ευάλωτος. χρειάζεται Να, η διάκριση. Έχουμε να απαλέψουμε όλη μας συζήνει μεταξύ έλλειψη και υπερβολής. Υπάρχει η μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος αποθάρρειν και λέει δεν καταφέρνει ότι δεν μπορώ τίποτα, και γίνεται εύκολο θύμα υπάρχει και ένα άλλο που ξεχαρεύει και αποκτά μια υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτόν του δεν έχει επίγνωση αδυναμίας του και εύκολα καταβάλλεται η ψυχή του από τους εχθρούς Στους ανθρώπους συνεχίζει ο Βάσης Σάκος Σύρος στους ανθρώπους είναι ευδελικτή η πτωχία στους ανθρώπους δεν είναι κάτι πολύ άσημο το να είναι φτωχός. στον Θεό όμω είναι περισσότερο ευδελικτή η περήφανη ψυχή και ο επιρμένος νους τους ανθρώπους τιμάται ο πλούτος, στον Θεό όμως τιμάται η ταπεινωμένη ψυχή. Έχουμε λοιπόν να συγκρουστούμε με δύο φρονήματα. Είναι το φρόνημα της σαρκός και του κόσμου, για να καταλάβουμε και τι σημαίνει αυτό, και το φρόνημα του Θεού. Το φρόνημα του κόσμου και της σαρκός έχει να κάνει με την αναζήτηση του πλούτου, της δόξα και της τιμής, της καταξίωσης το φρόνημα του Θεού έχει να κάνει με την ταπείνωση. Όπως είναι αγαθό για τον κόσμο η δύναμη και ο πλούτος για τον Θεό είναι, βδελικ... είναι κάτι βδελικτό αυτό ενώ είναι αποδεκτό από τον Θεό η ταπείνωση. Και είναι περισσότερο βδελικτό, λέει για τον Θεό η υπερήφανη ψυχή και ο επυρμένος νους τι όμορφη λέξει, επυρμένος νους, η έπαρση του νου είναι η μεγάλη πτώση αυτή. Η αρχή κάθε πλάνης πνευματικής είναι θεμελιωμένη στον επιρρεμένο νου. Ο υπερήφανος νους που θεωρεί ότι θα κατακτήσει την γνώση και θεωρεί ότι η γνώση είναι εύκολη διαδικασία μέσα στην λεπτή ικανότητα του νου να αναλύει ακόμα και τα πνευματικά νοήματα. Θε... Τι σημαίνει επηρεμένος Νου, όταν θεωρήσει ο άνθρωπος ότι μπορεί να κατανοήσει, να συλλάβει το ασύλληπτο, να, περιωνεί, να, φέρει, να περικλήσει στο νου του το απερινόητο. Όταν θεωρήσει ο άνθρωπος ότι η σοφία του κόσμου, η φιλοσοφία δηλαδή μπορεί να υποκαταστήσει την θεολογία. Και όταν θεολ, λέμε θεολογία η δυνατότητα να μετέχουμε στη ζωή του Θεού. Όταν λέμε θεολογία δεν είναι με την ακαδημαϊκή έννοια πάλι της ικανότητας του νου να συλλάβει και να περιγράψει, αλλά θεολογία σημαίνει πάσχο τα θεία. Πάσχο, μετέχω συμμετέχω στη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος γεύεται τη χάρη του Θεού, είναι αυτός που ορίζεται ως θεολόγος όταν λοιπόν θελήσουμε να υποκαταστήσουμε αυτή την έλλειψη αυτή την απουσία της χάρητος που είναι απουσία θεολογίας τότε αναπτύσσεται ένας υπερτροφικός νους που γεννά μέσα του σοφιστίες μέσα από τι οποίε ερωτεύεται ο άνθρωπο τον εαυτό του και έχει έναν ναρκισισμό πνευματικό. Αυτό είναι ο επιρρημένο νου. Και τι συμβαίνει, ο πείρασμο, ο αντικείμενο, παίζει μεγάλο παιχνίδι με αυτόν τον, άνθρωπο, με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο προβλήματα, υπάρχουν μάλλον δύο δυνατότητες που μπορεί να παγευτεί ο άνθρωπος το ένα είναι το συνέστημα του και το άλλο είναι ο νους του όταν δεν ξέρουμε τα όρια του συναισθήματος και του νόου μας που σημαίνει τι ξέρω τα όρια, ποια είναι τα όρια του όταν αποχωριστεί ο νους και η καρδιά μου από την προσευχή δηλαδή την χάρη του Θεού και αυτονομηθεί από τον Θεό τρελαίνεται και ο νους και η καρδιά μας και η γνώση που έχουμε είναι αντικειμενοποιημένη γνώση αυτόνομη γνώση το συνέστημα που έχουμε είναι πάλι κατά τον ίδιο τρόπο αντικειμενοποιημένο συνέστημα, έκφραση εγωισμού μας και αυτό πρακτικά εκφράζεται ως υπερευαισθησία στην οποία στη συνέχεια θα γίνει καταθλιπτικότητα και μελαγχολία γιατί τι είναι η υπερευαισθησία μια έξαψη του νου που χάνει τον λόγον της χάνει την κατεύθυνσή της και με την ίδια ένταση θα πέσει με την ίδια ένταση θα και θα οδηγήσει στην καταθλιπτικότητα το άνθρωπος και στη συνέχεια ο νους ο οποίο δεν ελέγχεται από το Λόγο του Θεού και δεν κατευθύνεται από το Λόγο του Θεού γεννά την έπαρση και τη σκληροκαρδία. Γεννά τον εγωισμών. Γεννά το δίσκαμπτο. Στη μια περίπτωση είναι ο άνθρωπος που κλαίει με το παν και θέλουν όλοι οι άνθρωποι να ασχολούνται μαζί του. Και στην άλλη περίπτωση είναι ο άνθρωπος ο οποίο δεν καταλαβαίνει από τίποτα. Είναι τόσο άρτηριο σκληρωτικό που δεν αλλιώνεται με τίποτα. Και έχει τεράστιες σχηρογνωμοσύνη που θέλει όλου όλους να επιβάλλεται και να τους κατευθύνει. Να, είναι δύο καταστάσεις που κανείς μπορεί να τους ονομάσει ψυχικά νοσήματα, αλλά έχουν την αρχή τους στην πνευματική κατάσταση. Όπου δεν μπορούν όλα αυτά να ενταχθούν και να εξαρτηθούν και να μπολιαστούν μέσα στον Λόγο του Θεού, στη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν δεν είναι ο Θεός που έχει πρόβλημα και θέλει να μας καταδικάσει. Όταν λέει ότι ο Θεός ότι είναι ευδελικτή όπου του Θεού σημαίνει ότι είναι τόσο σκοτάδι αυτό που δεν, το, δεν αντέχει στο φως. Καλύτερα θα λέγαμε ότι είναι ο υπερήφανο νους που δεν αποδέχεται τον Θεό αλλά επειδή ο υπερήφανος νους και, ε, και, και η, η, η, η καρδιά δεν μπορούν να γι' τη χάρη του Θεού εμεί το, το εισπράττουμε ότι είναι προσβολή του Θεού είναι τιμωρία του Θεού δεν τιμωρεί ο Θεός αλλά δεν μπορεί να χαρεί ο, ο υπερήφανος νους η επιρμένη καρδία και εμείς το αισθανόμαστε σαν απομάκρυση της χάρητος αλλά στην ουσία είναι απομάκρυση δική μας από τον Θεό είναι μια ανυκανότητα που έχουμε να μετέχουμε στα δώρα του Θεού, στη χάρη του Θεού. Συνεχίζει λοιπόν άλλο σημείο ο Ας δούμε κάτι άλλο πιο... Όποιος μπορεί να υποφέρει την αδικία με χαρά, αν και είναι στο χέρι του να την αποκρούσει, αυτός εδέχθηκε από τον Θεόν, την παρηγορίαν διά της πίστεως σε Αυτόν. Όποιος υπομένει με ταπείνωση της εναντίον του κατηγορίες, έφτασε στην τελείωση και θαυμάζεται από τους Αγίους Αγγέλους, διότι καμιά άλλη αρετή δεν είναι τόσο μεγάλη και δυσκατόρθωτη όσο αυτή, που να υποφέρει την αδικίαν κανείς με χαρά. Ξέρετε, έχουμε περιορίσει πάρα πολύ τον χριστιανισμό, και τη χρειαστιανική πράξη, δυο τρία πραγματάκια αλλά είναι τόσο πλούσιο το στάδιο του αγώνος που έχει εγωαιτία και έχει πολύ κέφι η ζωή μας γίνεται ανιαρή γιατί το δυο τρία πραγματάκια η δέκα εντολές, η εξής, μία αμοιχεία έχει τόσο πλούτον η πνευματική ζωή που δεν θα... Δεν θα δεν, ένας άνθρωπος που αληθινά ασχολείται με τον εαυτό δεν μπορεί να νιώσει ανία δεν μπορεί να νιώσει βαριές τη μάρα έχει τέτοια εσωτερική κίνηση που διαρκώς βρίσκει και ανακαλύπτει ή μάλλον το αποκαλύπτονται πράγματα και αλήθειες που αυτά είναι... Εμπειρία ζωής και όθηση ζωής. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει να μετρήσει την εσωτερική του κατάσταση είναι πάρα πολύ απλό. Ένα μέτρο θέλοντα να μας ξεθολώσει τον νου να βάσει μα στο δίνει. Το πώς αντιμετωπίζουμε τις αδικίες που μας γίνονται. Εμείς θεωρούμε ότι ο Χριστός ε, είναι ένας, ε, ένας ας το πούμε Θεός που λέει κάποιες αλήθειες που ανταποκρίνονται στον κοινό νου. Και θεωρούμε ότι μπορεί να το δεχθεί ένας κοινό είναι και αλήθειες του Χριστού. Όχι είναι ψέμα αυτό. Και έτσι εμείς ό,τι μας φαίνεται σωστό το βάζουμε και στο στόμα του Χριστού και το υποθέτουμε πως είναι λόγος του Χριστού. Και λέμε είναι δυνατόν να ανέχει το Θεό στην αδικία. Και έτσι νομίζουμε ότι όλοι γινόμαστε θεολόγοι. Ό,τι φαίνεται καλό στη λογική μας και την ικανοποιεί, θεωρούμε πως είναι και λόγος του Θεού και θέλημα του Θεού. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε το λόγο Του. Ούτε τι γραφή μελετούμε, ούτε τι πατέρε πατέρες, ούτε δουλεύουμε μέσα στην ψυχή μας. Και αν δούμε χριστιανού Ε, μπορεί να είμαστε και εμεί τα καράτια, μπορεί να είμαστε 24, μπορεί να είμαστε 12. Όμως έχουμε μια αίσθηση ότι εμείς, τάξη, καλώς βαδίζουμε. Και σχηματίζουμε βαθμιαία και σιγά σιγά μια καλή ιδέα για τον εαυτό μας, μια εικόνα για τον εαυτό μας. Αυτή η καλή εικόνα που σχηματίζουμε για τον εαυτό μας είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Για να μπορούμε να έχουμε σχέση με τον Θεόν. Για ποιον λόγο είναι τόσο δυνατό αυτό μέσα στην ύπαρξή μας που είναι τείχος που υψώνεται και δεν μπορούμε να αντικρίσουμε το πρόσωπο του Θεού. Και στην ουσία όταν αγωνιζόμαστε στην πνευματική ζωή δεν είναι για να γευτούμε τον Χριστό, δεν είναι για να γνωρίσουμε τον Χριστό δεν είναι για να δούμε το πρόσωπο του Θεού είναι για να επιβεβαιωνόμαστε διαρκώς να βλέπουμε το πρόσωπό μας και να λατρεύουμε τον εαυτό μας. Ο χριστιανισμός που φτιάχνουμε γι' αυτό θέλουμε να ικανοποιεί τον νου μα. και να είναι αποδεκτός από τον νου μα πρέπει να είναι ένας χριστιανισμός που μας οδηγεί στην αυτοθέωση και στην ιδεολοποίησή μας για να μπορούμε να λατρεύουμε τον εαυτό μας και να το λατρεύουν και άλλοι τον εαυτό μας. Έτσι δεν μπορούμε να αναγχθούμε με, με τίποτα έστω την παραμικρή αδικία. Επαναστατούμε. Και πώς το καλύπτουμε αυτό Λέμε πρώτον Μα ο Θεός δεν είναι Θεός της αδικίας Και δεύτερον Με αρέσει πάντοτε η δικαιοσύνη και η αλήθεια Ποτέ το ψέμα Παρουσιαζόμαστε και ως Θεματοφύλακες Της έννοιας της δικαιοσύνης και της αλήθειας Γιατί μας έμαθε Από τα μικρά μας οικογένειά μας στη φίλοι αλήθειες και δίκαιοι Και ένα τεράστιο ψέμα μέσα μας μου έτυχε ένα περιστατικό πρόσφατα με τέτοιον άνθρωπο χριστιανό, και σήμερα πάλι συνομιλήσαμε το πρωί, το μεσημέρι. Και όταν μου είπε ότι τρομάζει με την αδικία που έγινε, γιατί έχει ένα όνομα και κάνει τέτοια εργασία που μπορεί να προσβληθεί, τη είπαμε και μου είπε ότι δεν μπορεί να αντεχθεί την αδικία και ότι πρέπει να ζητούμε το δίκαιο. Όταν τη αναφέρουμε ότι ο Θεό είναι αδικό, λέει: Πώ, πώ, ο Θεό είναι δίκαιο. Επαναστάτησε. Και ζήτησε την ψευδέστηση ότι αυτό είναι δίκαιο. Μα αν ήταν δίκαιο, δεν θα ζούσε κανεί. Θα μα έκανε για όλου. Αλλά τι έγινε. Αυτό ο άνθρωπο οικοδόμησε μια ιδέα ότι μπορεί να κάψει όλου εκτό από αυτόν, γιατί είναι δίκαιο αυτό. Γιατί βλέπει στο βαθμό που μπορεί να βλέπει. Η οπτική του ικανότητα είναι μέσα σε ένα νομικίστικο πλαίσιο. Είναι μόνο αυτό που μπορεί να αντιληφθεί ο έξω άνθρωπο. Δεν μπορεί να δει βαθύτερα μέσα του τι μολυσμού σε έχει και αυτόν αυτό θα τον έχει και ο Θεός αν ήταν δίκαιος. Ο Θεός είναι άδικος εξαιτίας της αγάπης Του. Έτσι λοιπόν, οικοδομούμε την εικόνα από την οποία καθοριζόμαστε και λέμε εμείς. Και η ψυχολογική μας κατάσταση Καθορίζεται από αυτό. Ακόμη και η πνευματική μα κατάσταση που λέμε, Αχ, έχω χαρά ή έχω ακηδία. Στην ουσία είναι ψέματα. Ποια είναι η χαρά. Μα κολάκεψε κάποιο, συγκινηθήκαμε και μα ήρθε και συγκίνηση πνευματική. Και συγχύουμε τα δάκρυα τη μετανία με τα δάκρυα τη καινοδοξία. Μπορεί να πήγαμε στην εκκλησία, να μα είπε ο παπά καμία καλή κουβέντα και χαρήκαμε. Και μα ήρθε και προσεφή και ενθουσιασμό και κλάψαμε κιόλα. Δάκρυα. Και πολλές φορές αναμειγνύονται τα δάκρυα της συντριβή με της καινοδοξίας. Γίνεται ένα μπάχαλο μέσα μας. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είμαστε θολωμένοι. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το μέτρο της αδυναμίας μας. Όπως πιο αν ακούσουμε κάποια άσχημη κουβέντα μας, πιάνει θλίψη. Αχ, δεν έχω να προσευχηθώ. Έχασα τον Θεό. όψετε ο γείτονα. Τι έγινε, απλώς μου έθλιψε, έχασα την χαρά μου που είχα, όλα τη στηρίζω στο ψυχολογικό επίπεδο και επειδή ένιωσα μια στενοχωρία, αυτό με έχει ρίξει τελείως. Και έχασα την αυτοπεποίθησή μου και νιώθω άσχημα, με απέριψαν, δεν με αναγνωρίζουν και έχασα την προσευχή μου. Και τι λέω, έχασα τη χάρη του Θεού. Ποια χάρη του Θεού. Απλώς προσβλήθηκα. Δεν, έτυχε, δεν έτυχα τις αναγνωρίσεις που ήθελα, και και εντονόμησα ότι είχα τη χάρη του Θεού. Λε και την είχα. Αυτά είναι μπερδέματα που έχουν να κάνουν στο ψυχολογικό επίπεδο. Ανθρώπινα είναι αυτά. Να μην τα υποτιμούμε αυτό, ούτε να τα περιφρόνουμε. Αυτοί, τέτοιοι είμαστε όλοι. Τα λέμε αυτά για να καταλάβουμε την αδυναμία μα και να καταλάβουμε ότι η χάρη σου είναι κάτι πέρα από αυτά. Κάτι παραπάνω από αυτά. Έτσι, ο άνθρωπο, όταν δεν μπορεί να υποφέρει την αδικία που του γίνεται και πολύ περισσότερο με χαρά, όπω λέει εδώ. Είναι μια προβληματική κατάσταση. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να υπομένει την αδικία. Πώς θα την υπομένει καλά όλα αυτά. Εντάξει λέει να υποφέρουμε την αδικία με χαρά. Ε πώς θα σφίξω τον εαυτό μου ζω, σώγγε καν να βγάλω και χαρά. Ή να καταπιέσει τον εαυτό μου να αποδεχθώ την αδικία. Αφού αντιδρά το μέσα μου. Για να μπορέσει αυτό να γίνει. Δεν γίνεται με μια τεχνική προσπάθεια ελέγχου το λογισμό μου και το συναισθημάτο μου γίνεται με τη χάρη του Θεού η χάρη του, η χάρη του Θεού ελκύεται με την προσευχή και η προσευχή επίσης δεν είναι μια συγκινησιακή κατάσταση χωρίς λόγων ο Θεός μέσα από την προσευχή μου δίνει την χαρά εκείνη που με κάνει αθερό κύβαλον, σκουπίδι την αδικία που μου έγινε και όχι μόνο Μπορεί να μου δώσει και ένα λόγο πνευματικό που με στερεώνει σε αυτή την κατάσταση. Και θεωρώ λογικών και δίκαιων να ανέχομαι την αδικία που μου έγινε. Για δεν είναι ο λόγο αυτό σε όλου του ανθρώπου ο ίδιο. Ένα λόγο ευαγγελικό, ένα λόγο που άμεσα μπορεί να λειτουργήσει στην καρδιά μου, για τον κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι διαφορετικό για τον ίδιο λόγο. Για το ίδιο γεγονό. Α πούμε, μπορεί να μου έγινε μια αδικία και μέσα μου προσπαθώ να το δω διαφορετικά. Εντάξει, προ στιγμή θα τσατιστώ, θα νευριάσω, θα φωνάξω, θα, θα στείλω 300 μηνύματα, 300 τηλέφωνα, να βγάλω άκρη, θα μπερδευτώ. Δεν θα βρω όμω ησυχία. Και κάποια στιγμή που θα καταλάβει, θα, θα, θα πω κάτι, κάτι, δεν πάει καλά μέσα μου. Θα ρωτήσω ίσω και, και ψυχολόγου, αλλά πάλι κάτι δεν θα βρω. Κάτι θα μου λείπει. Μετά θα δω ότι κάτσει να στραφώ προ όθεο. Θα πει ένα μουρλό παπά ότι η αδικία με χαρά δεν έχω Τι είναι αυτό, πάει και κάτι άλλο. Για να το δούμε. Για να το ψάξουμε λίγο. Για να προσευχηθούμε. Και μπορεί κάποιο. Να φάει μια χιλόπιτα και να γυρίσει την προσεύχη και να κερδίσει αντιπροσευχή. Και αντικά η χιλόπιτα το σώσει. Καμιά φορά μπορούμε εξαιτίας στραβού λόγου να στραφούμε στο Θεό και να μας σώσει αυτό. Γι' αυτό δεν πρέπει να συνεχωριόμαστε έστω και για τα λάθη μας, έστω και για τις απογοητεύσεις μας, έστω και για το κοσμικό μας φρόνημα. Μπορεί... Το κοσμικό μας φορονήμα να μας οδηγήσει σε, ένας, σε έναν λάθος λόγο προσευχής που όμως η προσευχή εκείνη ο κόπος που θα δώσουμε θα μας εχμαλωτήσει ο Θεός. Γι' αυτό δεν μπορεί να είμαστε απόλυτοι για τίποτα. Μπορεί κάποιος για, για λάθος λόγο, για λάθος κίνητρο να πει να προσευχηθεί και να έχει λίγο φιλότιμο που εκφράζεται με τον κόπο και ο Θεός να τον κερδίσει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι δεν πρέπει να αποτρέπουμε τον άνθρωπο για την προσευχές του και για λάθος λόγω να πηγαίνει. Μην θέλουμε να το παίξουμε διδάσκαλοι της οικουμένης και να διορθώσουμε τους ανθρώπους τα πάντα. Άστο τον άνθρωπο στην αφασία του, στην στην αφαίλειά του, ας τον Θεό. Αυτό και για την εξομολόγηση. Πολλοί άνθρωποι έρχονται για λάθος λόγω χωρίς να υπάρχει διάθεση μετανοίας για να μην το υπερβάλλουμε όχι πολύ το 99% έρχεται για αυτόν τον λόγο <χω> Όμω ο Θεός οικονομεί γιατί αυτό μπορεί να καταλαβεί ο ανθρώπος στιγμή. και χρειάζεται διάκριση και υπομονή να δείξει ο πνευματικός και θα δείξει ο πνευματικός αν έχει επίγνωση δυναμίας του και ο ίδιος αν δεν έχει επίγνωση δυναμίας θα κάνει τον ιεροκύρικα. να διορθώσει τους πάντες αυτό συμβαίνει και με τι οικογένειε και με του γονεί και με του συντρόφου. Όταν δεν έχουμε μέτρες στι αδυναμίε μα, η υπερηφάνειά μα εκφράζεται με το να γίνουμε διδάσκαλοι τη Οικουμενία. Σωτήρε, θεραπευτέ, άμεση, άτυγκτη, σκληρή, άκαμπτη, χωρί δυνατότητα συγκατάβαση. Και έτσι δεν ωφελούμε σε τίποτα τον άνθρωπο. Λοιπόν, έρχεται ο άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο και μπαίνει σε μια κοινωνία με τον Θεό. Και ο Θεό κάνει τη δουλειά του. Και τότε μπορεί ο άνθρωπος μέσα από αυτή την πορεία της προσευχητικής του αναφοράς να γευτεί την χαρά του Θεού. Αυτή η χαρά είναι τόσο δυνατή που, λέει, που υπερτερεί τις λύπη για την αδικία που μας έγινε. Και έτσι ξεπερνούμε. Όπως οι πολιτικοί λένε καλά λειτώτελα με ελπίδες συγκεκριμένε χωρίς ελπίδε, χωρίς κίνητρο δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει λιτότητα δεν μπορείς να ξεπεράσεις την αδικία που σου γίνεται δεν έχεις βρει μια άλλη χαρά μεγαλύτερη επίσης αυτή η χαρά η μεγαλύτερη για να έχει διάρκεια πρέπει να έχει και λόγο κάποιος λόγος του κυρίου μας, ίσως αγιογραφικός ο οποίο ομιλεί στην καρδιά μας και μας δικαιολογεί Βαθύτερα των λόγων όπου μπορεί να ανεχθούμε με χαρά την αδικία που μας έγινε. Άνθρωπος που δεν αποδέχεται αυτόν τον λόγο και δεν προσπαθεί να εντρυφήσει σε αυτόν τον λόγο και να στρέψει τον αγώνα του σε αυτήν την πορεία, είναι πάρα πολύ πτωχός άνθρωπος. Είναι κακομήρης, δεν έχει δυνάμει μέσα του. Φαίνεται δυνατός, φαίνεται πανίσχυρος, έχει οπλοστάσιο ισχυρό για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Όσο μεγαλύτερο πλοστάσιο φτιάχνουμε και όσο ισχυρότερη άμυνα φτιάχνουμε για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, τόσο μεγαλύτερη μειονεξία δείχνουμε. Τόσο μεγαλύτερο κόμπλεξ έχουμε. Τόσο, τόσο πιο πολύ ταλέπορα πλασματάκια είμαστε. Είμαστε τελείω ανίσχυροι εσωτερικά. Είμαστε πάρα πολύ κούφιοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κάτι δυνατό μέσα μα που να μα δίνει κίνητρο και ποιότητα τη ζωή και μόνο την αποδοχή των ανθρώπων ή τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μα έχουμε. Είμαστε πάρα πολύ κένοι μέσα μα. Αν θέλει λοιπόν να δει τον εαυτό σου και να δει τον σύντροφο σου και να δει άλλον άνθρωπο σε ποια κατάσταση είναι, θα το δεις εκείνη τη στιγμή. Όταν προσβληθεί ή όταν αδικηθεί, πώ αντιδρά. Όλοι βέβαια αντιδρούμε αρνητικά, αλλά μετά από την πρώτη αντίδραση τι γίνεται και πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Συνεχίζει ο Να μην πιστεύσεις ότι είσαι δυνατός έως ότου πειραστείς και έβρει στον εαυτό σου αμετάβλητον. Δοκίμαζε λοιπόν τον εαυτό σου σε όλα. Απόκτησε πίστη ορθή για να καταπατήσει ο σου και έχει το νου σου να μην έχεις εμπιστοσύνη στη δύναμή σου για να μην παραχωρηθείς την αδυναμία της φύσεως και τότε από τη δική σου πτώση θα μάθεις την αδυναμία σου. Εδώ αναφέρεται σε, σε, μια, σε, σε ένα πνευματικό, θα λέγαμε, όρον, σε ένα πνευματικό νόμο. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει στην δύναμή του τότε θα έρθει μαρτία, για να καταλάβει το μέτρο του, για να καταλάβει την αδυναμία του πολλές φορές η αιτία που αμαρτάνουμε είναι αυτή η αυτοπεποίθηση υπερβολική το ξεθάρεμα πιστεύουμε πως κάποιοι είμαστε και αυτό γεννάει και την κατακριτικότητα η αιτία της κατάκρισης είναι η αίσθηση ότι είμαστε καλύτερα από τους άλλους και όταν πιστέψουμε πως κάποιοι είμαστε επειδή ο Θεός θέλει να μας σώσει και μα αγαπά συγχωρεί να αμαρτήσουμε επιτρέπει Μα αφήνει Εγκαταλείπει την χάρη του, μα εγκαταλείπει από, από την χάρη του για να καταλάβουμε ποιε είναι οι δυνατότητες μας και να συνέλθουμε. Επίσης, να μην εμπιστεύει. Δέστε τι λέει εδώ, πολύ σημαντικό. Επίση, να μην εμπιστευθεί τη γνώση σου. Είναι οι βεβαιότητε που έχουμε. Μην τυχόν παρεμβληθεί ο εχθρό και σε παγιδεύσει με την πανουργία του. Όταν λοιπόν έχουμε βεβαιότητε ότι εμεί διαβάσαμε, σκεφτήκαμε, αναλύσαμε και περιγράψαμε, μια χαρά πάει ιστορία. Για δέκα χρονάκια, ίσω. Έρχεται κάποια στιγμή που μας τα το ταγκαλάκι. Και όλα ανατρέπονται. Και έρχεται η πλάνη. Γι' αυτό μην έχει, ε, ε, να μην εμπιστευτεί τη γνώση σου. Για οτιδήποτε πράγμα. Λέμε αυτό, νομίζομαι. Ο Θεό να μα φωτίζει. Και να μην έχω ποτέ σιγουριά. Είτε όσο αφορά την πνευματική πορεία Είτε όσο αφορά την προσωπική μας ζωή Είτε όσο αφορά την κρίση μας και τη σχέση μας με τους ανθρώπους Όσο είναι δυνατόν να μην έχουμε βεβαιότητες Μια ένδειξη οριμότητας επίσης είναι και αυτή Όταν δεν έχουμε σιγουριά για κάποια πράγματα Και πάντα βάζουμε ένα ερωτηματικό στη ζωή μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό Όχι μια διαδικασία ε, διψυχία και μη αποφασιστικότητος άλλο αυτό όχι ως μια δικασία ε, να μην έχουμε αυτοπεποίθηση και σταθερά γνώμη όταν προ, πρόκειται σε απλά καθημερινά πράγματα αλλά αυ, αυτό είναι πνευματικό γεγονός όταν έχουμε σιγουριά δεν μπορεί να εξελιχθεί ο άνθρωπος αν έχει σιγουριά χρειάζεται ερωτηματικό δηλαδή πνεύμα θητείας να έχουμε ανοιχτή την καρδιά σε αυτά που θα μας φανερώνει η ζωή και ο Θεός και ο Θεός μέσα από τη ζωή μας είναι πολύ χαριτωμένος ο άνθρωπος που μπορεί να ε, ε, να, να, να, να, να εξελίσσεται άνθρωπος ο οποίος είναι σταθεροποιημένος ο οποίος δεν εξελίσσεται είναι ένας νεκρός άνθρωπος ο ζωντανο άνθρωπος είναι αυτός που κάθε στιγμή εξελίσσεται δεν έχει μια στατικότητα αυτό κυρίως στον πνευματικό αγώνα στην πνευματική ζωή. Όταν η πνευματική μας ζωή αποκτήσει μια σταθερότητα συνήθειας και καθημερώντας χωρίς να έχει το απρόπτο, χωρίς να έχει το απρόβλεπτο, χωρίς να έχει το στοιχείο της έκπληξης έχει χαθεί χάρη στο Αγίου Πνεύματος. Συγγνωμή. <συμχνώ> Ή θαυμασμός. Όλος τον πόνο του γεννάς εσύ, δεν πέρνεις Η έκπληξη, όταν χαθεί το στοιχείο της έκπληξη της ζωής μας, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι νεκρός, δεν έχει μέσα του κάτι να γεννηθεί. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό και είναι στοιχείο που δείχνει την πνευματική μας κατάσταση ή την προσωπική μας ζωή όταν ο άνθρωπος δεν εξελίσσεται και έχει βεβαιότητες. Έχε τη γλώσσα σου ευγενική και έτσι δεν θα, δε θα σε συναντήσει καμιά τιμία. Απόκτησε γλυκά χείλη και θα του έχεις όλους φίλους. Δεν προσβάλλεις κανέναν. Πολλές φορές εμείς πάμε γυρεύοντας, θέλουμε εχθρούς για να γινόμαστε δυνατοί. Εμείς έχουμε δύο τάσεις. Επειδή λείπει η χαρά από μέσα μας, λείπει η χάρη στο Θεό, έχουμε την τάση ή να το παίζουμε ηρώες ή θύματα. Υπάρχει η ηρο, οροϊροποίηση, συνήθω το έχουν οι άντρε, και η θυματοποίηση που έχουν οι γυναίκες συνήθως. Και εμείς δημιουργούμε σαν και καλά εχθρούς. Γι' αυτό γινόμαστε επικρόχολοι και δεν βγάζουμε λόγων ευγένεια και γλυκύντες ανθρώπους. Και προκαλούμε την έχθρα, για να έχει και νόημα η ζωή μας. Τι θα γίνει αν μ' αφήγουν οι εχθροί μας, ε? Δεν έχει νόημα η ζωή. Αν δεν έχουμε κάποιον να συγκρουόμαστε, να έχει λίγο κουτσομπολιό η κατάσταση και λίγο σχολιασμό που να μας ανάβει καθημερινά από το πριν μέχρι το βράδυ, δεν έχει και αξία η ζωή. Οπότε όταν τα πράγματα εξισορροπήσουν, είναι και βαρετή η ζωή μας. Γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Έτσι λοιπόν, αποκτήσε γλυκά χείλη και θα τους έχεις όλους φίλους. Ποτέ να μην καυχηθεί με τη γλώσσα σου για τα έργα σου και να μην καταντροπιαστείς. Δέστε που οδηγεί καινοδοξία και η καύχηση. Οπωσδήποτε συμπτώσει. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Είναι δεδομένο 100% η πτώση. Είναι εξασφαλισμένη στο τσεπάκι μα. Θέλουμε να μαναμαρτύσουμε, είναι εξασφαλισμένο στο τσεπάκι μα. Να επαρθούμε και να καυχηθούμε και να καινοδοξήσουμε. Διότι λέει ο Βας, και αυτά τα λέει από την εμπειρία του. Διότι σε ό,τι πράγμα βγάτει ο άνθρωπο, αυτό επιτρέπει ο Θεό να αλλοιωθεί για να ταπεινωθεί και να μάθει την ταπείνωση. Αυτό μα όσοι είναι η ταπείνωση. Γιατί η, η ταπείνωση είναι ο τρόπο όπου ο άνθρωπο μπορεί να αποδεχθεί να εισπράξει τη χάρη του Θεού. Η ταπείνωση είναι η διαδικασία μέσα από την οποία αφήνουμε χώρο στην καρδιά μα να κατοικήσει ο Θεό. Είναι η καένωση. Και όσο εμεί είμαστε ισχυροί στον εαυτό μα, δεν αφήνουμε χώρο στη χάρη του Θεού. Και δεν έχουμε ζωή και χαρά. Έτσι λοιπόν επιτρέπει ο άνθρωπος, όταν, ο επιτρέπει ο Θεός όταν υπάρχει καυχεσιολογία και καινοδοξία να λιοθή. Ο άνθρωπος να αμαρτήσει για να ταπεινωθεί. Και μάθει την ταπεινώση. Γι' αυτό πρέπει να τα αφήνει όλα στην πρόνοια του Θεού και να μην πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι αμετάβλητο σε τούτον τον βίο να το ξέρουμε αυτό τι μεγάλη κουβέντα δεν υπάρχει τίποτα αμετάβλητο σε αυτό το βίο να μην νιώθουμε σιγουριά για κανένα και πολύ περισσότερο για τον εαυτό μας αρχίζει λίγο να ξεθολώνει ο νους ε. να δούμε συνέχεια τι λέει <Τι τελευταίαν καλύτερες και κατώτερες. Είναι αλληλεγγινό ονοδογισμός ότι εγώ ξέρω τα δικά μου. Έτσι. Φίσουμε εγώ. Οπότε, ας πούμε, ο άλλος πρέπει είναι καλύτερο. Σίγουρα. Λογικά. Δηλαδή, όμω τι έχει, ξέρω. Από είναι πολύ αυτό Οπότε, η μία το του κουρνού, ότι σίγουρα ο καλύτερο. θα πρέπει το επόμενο το... Νομίζω πάντοτε είναι κακό το να συγκρινόμαστε με τον άλλον έστω και αν δίνουμε το προνόμιο ότι είναι καλύτερο από εμά. δεν ωφελεί το να συγκρινόμαστε με τον άλλο άνθρωπο Είναι αρκετό να γνωρίζουμε τις αμαρτίες μας δεν βοηθεί νομίζω να πούμε στη διαδικασία σύγκριση γιατί μπλεκ, μπλεκ, μπλεκόμαστε εκεί Κάποιοι σήμερα πείτε όταν καλά και κοίταξε, μα κοίταξε. Όχι, καλύτερο από εσένα, δε τι έκανε. Και μπαίνουν στη δικασία σύγκριση. Και πιστεύω πω είναι πολύ υποπτό το να πω ότι ο άλλο είναι καλύτερο από εμένα, γιατί πίσω από αυτό κρύβεται ο πόθο μου να είμαι εγώ καλύτερο από αυτόν. <ΣΣΣΣ> όταν ο άλλο γίνεται σημείο αναφορά μου, υπάρχει μέσα μια καλυμμένη ζήλια και ένα καλυμμένο ανταγωνισμό. Εάν έρθει εκ του φυσικού να πω ότι η χειρότερη σε του κόσμου αυτό θα είναι τη του Θεού και όχι παιχνίδι του μυαλού μου που είναι αρκετά ύποπτο Στον άλλο οφείλουμε μόνο τον αγαπούμε ούτε να λέμε είναι καλύτερος ούτε χειρότερος Τη αμαρτία μας δεν αναγνωρίζουμε Κανείς άλλος Φτυχώς. Συνεχίζουμε Και όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, σήκωνε διαρκώ το βλέμμα σου στον Θεό, διότι οι σκέπικοι και η πρόνοια του Θεού επεκτείνονται προ όλου του ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό να εμπιστεύομαστε την πρόνοια του Θεού, μην να τα κάνουμε όλα εμεί. Και δεν φαίνεται παρά μόνο από εκείνου που καθάρισαν του εαυτού των από την αμαρτία και μόνο στο Θεό έχουν κατάπαυστο τη μελέτη του. Η πρόνοια του Θεού δεν είναι παράνομο για άνθρωποι. Δεν καταργεί την ελευθερία μας. Την εισπράττουν και γεύονται αυτοί που τον εμπιστεύονται και καθαρίζουν τον εαυτό τους. Εξαιρετικά δε φανερώνεται η πρόνοια του Θεού σε αυτούς όταν εισέλθουν σε μεγάλο πειρασμό υπέρ του Θεού. Όταν δηλαδή κάνει αγώνα να είσαι κοντάς στον και όλος αυτός ο αγώνας, σε όλο αυτόν τον αγώνα παρεμβάλλονται πειρασμοί Τώρα σε αυτού του πειρασμού σου φανερώνεται η πρόνοια του Θεού. Ένα άλλο σημείο να δούμε. Καθάρισε τον εαυτό σου ενώπιον του κυρίου διαπαντό, έχοντας τη μνήμη του στην καρδιά σου. Ο καθαρισμός λοιπόν της καρδιάς μας δεν είναι μια προσπάθεια, ξέχωρα από τον Θεό, μια προσωπική, ατομική άσκηση, όπου ελέγχω τα συναισθήματά μου, προσέχω τις σκέψεις μου και αποθώ τα αρνητικά μέσα στην καρδιά μου, αλλά η μνήμη του Θεού είναι αυτή που καθαρίζει την καρδιά μου, όπως η μνήμη του ερωμένου προσώπου και στην ανθρώπινη σχέση δίνει ένα ενθουσιασμό και μας κάνει να ξεμπλοκάρουμε και να διώχνουμε τη συνεχώρια από μέσα μας έτσι και λοιπόν η μνήμη του Θεού δια της προσευχής καθαρίζει την καρδιά μας όπως ένας άνθρωπος περνάει μια δυστυχία μια λύπη μέσα του για κάποιον λόγο έστω κοσμική λύπη τι κάνει προσπαθεί αν είναι ερωτευμένος να σκεφτεί το πρόσωπο με το οποίο είναι ερωτευμένος να Ηρεμήσει λίγο. Να ξεπεράσει την εσωτερική του δυσκολία. Έτσι λοιπόν και η μνήμη του Θεού είναι που καθαρίζει την καρδιά μα. Δεν καθαρίζουμε η καρδιά μα για να μνημονεύουμε τον Θεό. Η μνήμη του Θεού είναι που καθαρίζει την καρδιά μα. Έχοντα τη μνήμη του στην καρδιά σου, για να μην χρονίσει έξω από τη μνήμη του και μείνει απαρησίαστο όταν εισέλθει κοντά του. Διότι, δέστε τι σημαντικό, παρισίνει είναι η άνεση τη σχέση. Παρισσία είναι η δυνατότητα να μιλώ στον Θεό και να πιστεύω ότι με ακούει ο Θεό. Παρισσία είναι να μην ντρέπουμε να αναφέρουμε στον Θεό. Παρισσία είναι κατά την ώρα τη προσευχή να πιστεύω ότι ή θα με ακούσει ο Θεό. Λοιπόν, η παρισία λοιπόν προ τον Θεό προκαλείται. Δηλαδή, τι είναι η παρισία να αισθάνομαι ότι ο Θεό είναι φίλο μου. Είναι δικό μου. Θα με βοηθήσει. Έχω πιστοσύνη. Είναι αξιόπιστο. Παρησία αυτό σημαίνει: Να αισθάνομαι ότι είναι αξιόπιστο ο Θεό. Αλλά πώ γίνεται αυτό, όχι με το μυαλό μου. Ε, τι με αυτό που είπαμε, το παιχνίδι του μυαλού μα. Ε, διαβάσαμε ότι ο Θεό είναι έτσι, ο Θεό είναι αλλιώ. Αλλά δεν πήκαμε στη διαδικασία αυτό να γίνει προσωπικό βίωμα, προσωπικό γεγονό. Μέσα από τα διαβάσματα ή τη σκέψη, τι φιλοσοφίε μα, δεν αναπτύσσεται η παρησία προ τον Θεό. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι ο Θεό είναι αξιόπιστος και να γίνει ζωντανό στη ζωή μα. Παρησία ο Θεό είναι αξιόπιστος και ζωντανό στη ζωή μα και ενεργός στη ζωή μα. Και να πιστεύουμε ότι ο Θεό είναι σε δράση. Και λέει, διότι η παρησία αυτό που περιγράψαμε, προ το Θεό προκαλείται από τη συνεχή επικοινωνία με αυτόν και με την πολύ προσευχή. Χωρί προσευχή δεν μπορεί να υπάρχει με τον Θεό. Δεν μπορεί να οικειωθούμε με τον Θεό. Δεν μπορεί να είναι φίλο μα ο Θεό. Δεν μπορεί να είναι ζωντανό ο Θεό. Όταν ο άνθρωπο δεν βρίσκεται σε προσευχή, θεωρεί ότι ο Θεό είναι κάτι το οποίο δεν ασχολείται μαζί μα. Δεν είναι σε δράση ο Θεό. Είναι νεκρός Θεός. Δεν μα ομιλεί. Λέει κάποιο: Πού είναι ο Θεό, δεν τον άκουσα, δεν τον βλέπω. Νομίζω ότι το προσεύχομαι στο κενό. Και πολλοί φιλόσοφοι λένε: Σιγά ο να ασχολείται με τον άνθρωπο. Ο Θεό πάνω ψηλάτερο μαζί μα. Ασχολείται. Αυτό είναι ένα λόγο προσώπων και ανθρώπων που δεν έμαθαν την προσευχή και δεν έχουν παρησία δια της προσευχής δεν νιώθουν ότι ο Θεός βήθηκε σε εκείνης τη διαρκή δεν μπορούν να καταλάβουν τις ενέργειες του Θεού οι σχέσεις και συνδύωσεις με τους ανθρώπους γίνεται δια του σώματος δεν μπορείς να πει, ότι δεν έχει σχέση με τον ανθρώπο, δεν το βλέπεις, δεν τον ακουμπάς δεν, τον ακούμπάς, δεν επικοινωνία μαζί του ενώ η προς τον Θεόν σχέσεις γίνεται διά της ψυχικής μνήμης και της εντάσεω και φλόγας των δεήσεων. Είναι αυτή η κοινωνία με τον Θεόν. Από την άφθονη παρουσία της μνήμης του κατά ο άνθρωπος μεταστρέφεται προς την έκπληξη και το θαυμασμό μορφαίνει η ζωή μας αυτή είναι η μορφιά τη ζωή μα. δεν έχει εννοήμα αλλιώς η ζωή μας είναι μια μιζέρια, μια ταλαιπωρία η ζωή μας διότι λέγει θα εφρανθεί η καρδιά εκείνων που ζητούν τον Κύριο αυτό είναι το αντικαταθλιπτικό το αντικαταθλιπτικό μας είναι αυτό η χαρά μέσα από την προσευχή ο θαυμασμός και η έκπληξη που νιώθουμε αλλά εμείς θέλουμε αντικαταθλιπτικά χωρί κόπο και οδηγούμεθα από κατάθλιψης κατάθλιψη λίγο ασκάνουμε τον αγώνα στην αρχή μπορεί να μας φέρει τεζόρικο αρκεί να γίνει αρχή ο καθένας θέλει ανάλογη ποσότητα χρόνου και ένταση κόπου ανάλογα με τον άνθρωπο και τη σκληροκαρδία που έχει και την ευαισθησία που έχει και την ταπείνωση που έχει Οπωσδήποτε όμως όταν ο άνθρωπος μπει σε μια δικασία μετά από ένα χρονικό διάστημα αρχίζει να, να, να, να ασπάει θύρα να ανοίγει η πόρτα της καρδιάς μας και να γεύεται ο άνθρωπος την χαρά και βλέπετε το καλύτερο αντικαταφυλιπτικό Ζητήσατε τον Κύριο ο κατάδικη και δυναμωθείτε με την ελπίδα Ζητήσατε το πρόσωπό του διαμετανοίας Αγιαστείτε με τον αγιασμό του προσώπου του και καθαριστείτε από τις αμαρτίες σας να μας καθαρίζει το πρόσωπο του Θεού τρέξατε όσοι έχετε περιπέσει σε αμαρτίες προς τον Κύριο που μπορεί να συγχωρεί αμαρτήματα και να παραβλέπει πλημελήματα μη μας εμποδίζουν οι αμαρτίες μας όσο κρατούμε τις αμαρτίες μας και τις φοβούμεθα και τις κρατούμε για τον εαυτό μας αυτό είναι ο εγωισμός μας Όσο εγωισμός και αμαρτία είναι το να μην αδε, ανεχθούμε την αδικία που μας γίνεται, όσο εγωισμός είμαι, είναι να νιώθουμε βεβαιότητα, τη βεβαιότητα του νου μας, η ίδια μορφή εγωισμού είναι να φοβούμεθα και να εντρεπόμεθα με τις μας και να μην γυρνούμε και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Να αμφισβητούμε στην ουσία το έλειος του Θεού και να εντρεπόμεθα γιατί γκρεμίζεται η εικόνα του εαυτού μας. Στο βάθο κρύβεται αυτή η ιδέα του εαυτού μα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Η ιδέα του εαυτού μα λαμβάνει τόσε μορφέ και η κοινοδοξία μα παίρνει τέτοιε μορφέ και η κατακριτικότητά μα που το κλείνει από τη κλίνηση Μια πόρτα σου βγαίνει από την άλλη. Είναι σαν το νερό που δεν μπορεί να το περικλείσει, σαν τον αέρα που δεν μπορεί να το περικλείσει. Τέτοιοι είμαστε. Γι' αυτό χωρί τη χάρτη δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γι' αυτό είναι πήγον να στραφούμε στην προσευχή. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει αλληλήτρωση. Τρέξατε λοιπόν όσοι έχετε περιπέσει αμαρτίες προς τον Κύριο που μπορεί να συγχωρεί αμαρτήματα και να παραβλέπει πλημελήματα διότι είπε με όρκο δια του προφήτου ζω εγώ λέγει ο Κύριος δεν θέλω το θάνατο του αμαρτολού αλλά μάλλον επιθυμώ να επιστρέψει και να ζει και πάλι λέγει Όλη την ημέρα άπλωσα τα χέρια μου προς λαό να πηθεί και αντιρρησία. Και πάλι, γιατί αποθνίσκεται λαέ του Ισραήλ. Και πάλι, επιστρέψατε προς εμένα και εγώ θα επιστρέψω σε σας Τι προσωπική σχέση, ε. Όπως δυο εραστές. Ή όπως ο πατέρας με το παιδί του. Όπως ο φίλος με τον φίλον του. Τέτοιου είδους είναι η σχέση μας με τον Θεό. Τέτοιου είδου είναι η προσευχή. Τέτοια πληρότητα γίνει στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν η προσευχή, όχι μόνο είναι αντικαταθλιπτικό, είναι και κατά της μοναξιάς. Είναι αίσθηση παρουσίας, είναι αίσθηση ζωή ζωής, είναι πληρότητα. Και πάλι από την ημέρα λέγει ο Κύριος που θα επιστρέψει ο αμαρτωλός από το δρόμο του και πλησιάσει προς τον Κύριο και επιτελέσει κρίση και δικαιοσύνη, δεν θα ενθυμούμε τις ανομίες Του, τις ξεχάσει ο Θεός. Θα ζήσει οπωσδήποτε, λέγει ο κύριο. Και όσο για τον δίκαιο. Λέει μετά άλλα πράγματα. Να ρωτήσετε κάτι, θέλετε. Πώ φτάνει ο άνθρωπο στην αυτογνωσία. Πώ θα φτάσει ο άνθρωπο στην αυτογνωσία. Όταν λέτε αυτογνωσία, τι εννοείται. Πώ θα φτάσει ο άνθρωπο την αυτογνωσία, είναι το ερώτημα. Τι εννοείται η αυτογνωσία. Κοιτάξτε, εδώ θα το πω. Ε, αυτογνωσία είναι λέει, ένας όρος ο οποίος μπορεί να μας περιπλέξει. Αυτογνωσία δεν είναι να αναλύσω και να εξηγήσω τη ζωή μου, τους λόγους, τις σκέψεις και τα κίνητρά τους. Αυτογνωσία είναι να γνωρίσω την κατάστασή μου. Αν έχω χαρά ή όχι. Αν έχω ζωή είναι ή όχι. Αν έχω ανάπαυση είναι ή όχι. Αν έχω αμαρτίαν ή όχι. Αυτό μου αρκεί. Είναι αρκετό. Και τότε μπαίνω σε διαδικασία αναφορά αφοράς και προσευγής, εάν θέλεις σου. Εάν μπω σε αυτή τη διαδικασία, τότε με φωτίζει ο Θεός και όσο πλησιάζει το φως, τόσο που περισσότερο καταναώ το σκότος μου, την αμαρτία μου. Και αν μου είναι χρήσιμο, ο Θεός μου δίνει και διάκριση να κατανοήσω λεπτότερε λειτουργίε αμαρτίε μου. Όμω ο Θεό πολλέ φορέ κρύβει τι αμαρτίε μου γιατί δεν το αντέχουμε. Γι' αυτό, εάν ο Θεό κρύβει τι αμαρτίε μα, πολλέ φορέ δεν το αντέχουμε, γιατί εμεί είμαστε τόσο αδιάκριτοι και βγάζουμε στη φόρτη τι αμαρτίε του άλλου, δεν το αντέχει. Γι' αυτό πολλέ φορέ καταστρέφουμε και τον εαυτό μα με τον αρχίζουμε με μισή μεριά. Α, έκανα και εκείνο, έκανα όλο και απογοητευόμαστε. Όπω λάθος είναι να πω, α και τι έκανα, όλος ο κόσμος τα κάνει. Το ίδιο πράγμα είναι, το ίδιο εγκληματικό είναι. Το ίδιο εγκληματικό είναι να μην σηκώνει ο άλλο τα βάρη των αμαρτιών του και να, έρχομαι να, το, να του τα αποκαλύπτω ένα-ένα. Έτσι λοιπόν η έναιρης αυτογνωσίας απαιτεί και αυτό διάκριση. Μου είναι αρκετή αυτογνωσία που θα με οδηγήσει στη μετάνικη και στην προσευχή. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στο Θεό δεν χρειάζεται να αναλύω. Δεν χρειάζεται να αναλύω τον εαυτό μου για να βγάλω μετάνεια. Η μετάνεια είναι δώρο του. Ό,τι μου δώσει, να μου το δώσει αβίαστα, χωρί ανάλυση νοητική. Η ανάλυση νοητική των λογισμών μου κάνει ένα μεγάλο έγκλημα, μου σκοτώνει την προσευχή. Τι είναι μεγαλύτερο από αυτό. Τι να κάνω εγώ τώρα να είμαι τον εαυτό μου και άμα μου ψύχναν την κάρτα, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Έτσι λοιπόν, πολλέ φορέ μα αυτή η μανία των ευλαβών και κατανεκτικών λογισμών ώρα τη προσευχή. Είναι έγκλημα κατά της προσευχής και της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Είναι θόρυβος που εμποδίζει την ησυχία της προσευχής. Είναι θόρυβος που δεν αφήνουμε τον Θεό να ομιλήσει στην καρδιά μας όσο θελήσει και όποτε θελήσει και αν θελήσει. Γιατί εκβιάζουμε τον Θεό να αναλύσουμε τον εαυτό μας, αυτός να μα φωτίσει τον καταλάβουμε τον εαυτό μας. Γιατί δεν, κατα... γιατί δεν ξέρουμε και εμείς τις δυνατότητές μας πόσο μπορούμε να δεχθούμε από τη γνώση του εαυτού μας. Έτσι λοιπόν μένουμε στη μετάνοια. Γι' αυτό λέμε δεν ξέρω τίποτα, δεν γνωρίζω τίποτα, φώτισέ με να σε θέλω Θεέ μου και να ζητώ μόνο εσένα. Τα υπόλοιπα άστο να κάνει τη δουλειά του. Καταλάβατε γιατί όλη αυτή η δικασία περί είναι μια παγίδα που μπορεί να μας οδηγήσει σε περιπέτειες. Τέτοιου είδους που να θολώσει το μυαλό μας και να έχει τέτοια σύγχυση που να σχηματίσουμε ψευδή εικόνα, λαθεμένη εικόνα για τον Θεό και για την πνευματική ζωή και πολύ περισσότερο για την έννοια της χάρητος του Θεού και της χαράς. Η προσευχή είναι. Ο πόθος για τον Θεό; <Το> Ναι, πρακτικά. Τι να σου μπορεί να γίνει πρακτικό η του Θεού, Κάντο και θα δεις. Πώς κάνεις τη το κάνεις λίγο μπακάλικο και με τα δεν πω καλά. Στην ψηφία στα αναβάζοντας που περιγράσαμε. ότι θεραπεία. και Καταρχήν, όταν μιλήσουμε για ψυχές καταστάσεις, δεν είναι παθολογικές καταστάσεις που χρήζουν και ιατρική βοηθείας και βοηθείας ανθρώπων, που κι αυτά μας ταπεινώνουν και καμιά φορά είναι χρήσιμα για κάποιους. Δεν μιλούμε για αυτό. Μιλούμε για καταστάσεις οι οποίες είναι ελεγχόμενες. Αλλά και οι μη ελεγχόμενες καταστάσεις παράλληλα με την βοήθεια την ανθρώπινη και των φαρμάκων βοηθάει και χάρη του Θεού. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο επίσης δεν είναι σκοπός της προσευχής να γιάνουμε, να γίνουμε καλά. Δεν είναι σκοπός εμείς έχουμε ένα κόλλημα να πάω στην Εκκλησία να γίνω καλά. Να προσευτικό ή για να θεραπευτώ. Όχι δεν είναι σκοπός να έχουμε υγεία. Δεν σώζει πάντα υγεία. Πολλές φορές σώζει πιο πολύ παρά υγεία. Ζητούμενο, ζητούμενο είναι να μπορούμε να έχουμε σχέση με τον Θεό. Επομένως, μην έχουμε αυτόν το ρατσισμό, η και η ασθενής. Ο δυνατός και ο αδύνατος. Το ζητούμενο είναι η ταπείνωση και η διανατότητα να κοινωνούμε του προσώπου. Αλλά... Οπωσδήποτε ο άνθρωπο που στρέφεται προ τον Θεό, τον οικονομία ο Θεό. Και επειδή δεν είναι πόθο του Θεού να βασανιζόμαστε, χωρί λόγο, επειδή δεν είναι πόθο του Θεού να μα. δεν είναι σαδιστή ο Θεό, είναι πόθο τη θεραπεία μα, μας θεραπεύει. Στον βαθμό που μα είναι σωστικό αυτό. Στον βαθμό που είναι σωστική η θεραπεία μα, μα δίνει θεραπεία μα ο Θεό. Και γίνεται πιο εύκολη η θεραπεία μα, εάν επιλέξουμε τη δόμη τη και τη μετανία. Ευκολείνε με τον θεό να μα χαρίσει το δώρο τη θεραπείας. Όπως εννοείται η όπως θεωρείο, θεραπεία όπω είναι θεωρώ τη θεραπεία ανθρώπ. Να διαβάσουμε συνέγη κάτι άλλο. Έληση λέει ωραία και αλλά τα λέμε ιδιαίτερο. <χει> <χει> <χει> <χει> <χει> Ο Γολγοθάς μας είναι ο καρπός του χωρισμού μας από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος χωριστεί από τον Θεό, πάσχει. Και αυτό βγαίνει πρακτικά με κάποιες μορφές. Για να μπορέσει να επανακάψει ο άνθρωπος μετά, οδηγείται προς τον Θεό. Αυτή κατάσταση, επειδή είμαστε στην αγνωσία μας, μας φέρει το σκόπος και ως Γολγοθάς. Και επειδή έχουμε την έπαρση μας, όταν προχωρήσει ο άνθρωπος στην ταπείνωση και στην χάρη του Θεού, τότε ο Γολγοθάς γίνεται μεταμόρφωση, γίνεται θαβόρ. Άρα δεν ή... Η πρόνοια του Θεού είναι δεδομένη, αλλά ε, για αυτό είναι δεδομένη, η πρόνοια του Θεού δεν καταργεί την ελευθερία μας και είναι δεδομένη για αυτούς που την πιστεύουν. Και η προσευχή μας... Ε, ε, ε, επαυξάνει την πίστη μας και την κάνει ενεργή και άρα μετέχουμε ουσιαστικότερα στην πρόνοια του Θεού. Είναι απαραίτητη λοιπόν και η προσευχή με την οποία επιβεβαιώνουμε την εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό και η πρόνοια του γίνεται πραγματικό γεγονός, ενεργό γεγονός σε μας. Παράλληλα δε η προσευχή ε, μας γεννά Κάτι πολύ πιο σημαντικό. Την διαρκή μνήμη του Θεού και την προσκόλληση μας στον Θεό. Και ο σκοπός, ενώ είναι να ζητήσουμε από τον Θεό να έχει τα παιδιά μας καλά, στην ουσία πετυχαίνουμε και ρίχνουμε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Την επαφή μας μαζί του. Για αν είναι κάτι το που κριτάνε. Αν στην... <ΣΠΟ> Κοιτάξτε, μη φοβόμαστε ότι ο Θεό είναι εχθρό μα. μη φοβούμε ότι ο Θεό είναι εχθρό τη ευτυχία και τη χαρά μα. Μην έχουμε αβεβαιότητες όσον αφορά την αγάπη του. Δεύτερο, εμείς κατά το πρότυπο του κυρίου μας θα ζητήσουμε και θα πούμε ή δυνατόν το ποτήρι του του. Θα ζητήσουμε, θα πούμε το λογισμό μα. Δεν το αντέχω, πάρ το θέα αλλά συμπληρώνει και κάτι άλλο ο Κύριος μας. Έκανε αυτή την προσευχή γιατί δυσκολευότανε για να μας μάθει να αντιμετωπίζει τους πειρασμούς. Λέει στη συνέχεια αλλούς, αλλού ως εγώ θέλω αλλό εσύ, αλλά όχι πως θέλω εγώ, θέλεις εσύ. Γιατί η ωφέλεια μας δεν πρέπει να δούμε κοντόφθαλμα, πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα. Το άδικο στόμα, λέει, εκφράζεται με την προσευχή. Η προσευχή είναι ένας δείχτης που δείχνει και βγάζει στην επιφάνεια την κατάστασή μας και η αδικία κατακρίνεται από την προσευχή διότι η κατάκριση της συνειδήσεως καθιστά τον άνθρωπο αξεθάρευτο όταν δεν έχουμε καθαρή τη συνείδηση δεν βγαίνει και προσευχή με παρησία και δεν έχει θάρρος ο άνθρωπος Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και μετάνοια και προσευχή να καθαρίζει συνείδησή μας διά της μετανοίας για να βγαίνει πιο ζωντανή και καθαρή η προσευχή μας Η αγαθή καρδιά είναι αυτή η οποία μετανοεί ασφαλώς κατεβάζει δάκρυα μαζί με χαρά στην προσευχή Αυτή για τους οποίους ο κόσμος έχει νεκρωθεί υπομένουν με χαρά τους πειρασμούς. Αυτοί όμως για τους οποίους ζει ο κόσμος δεν μπορούν να υπομείνουν την αδικία αλλά νικωνται από την καινοδοξία, οπότε οργίζονται, ταράσσονται και παραφέρονται ή κυριεύονται από τη λύπη. Τι σημαίνει είναι νεκρός ο κόσμος ή ζει ο κόσμος είναι οι προσδοκέ που έχουμε για τον πλούτο για την δόξα, για τις ειδονές. Ο πλούτος, η δόξα και οι ειδονές είναι που γεννούν τα πάθη μας. Τις έχθρες, τις συγκρούσεις, τις πλεονεξίες, τους ανταγωνισμούς, την οργή, την λύπη. Όταν όμως νεκρωθεί ο κόσμος και νεκρώνεται εφόσον Υπάρχει κάτι άλλο μέσα μας ζωντανό Δεν ομιλούμε για έναν πλήρη θάνατο Είναι θάνατο ζωοποιός Όταν ακούει κανείς κάτι τέτοιο Θα πει χριστιανή είναι κοιμισμένη και νεκρή Όχι Είναι νεκρή για να είναι αληθινά ζωντανή Είναι νεκρός ο κόσμος μέσα τους Γιατί Τον ξεφτύλισε Τον κόσμο μέσα στην καρδιά του Η χαρά του Θεού η χαρά του Θεού είναι δύναμη, είναι φως τέτοιου είδους που θεωρεί ξεφτύλα τον κόσμο και τα του κόσμου. Άρα δεν προσπαθούμε να αποθίσουμε μέσα μας επιθυμίες μας νεκρόνοντας τα πάντα χωρίς λόγου, αλλά υπάρχει ο λόγος, η χαρά του Θεού που πληρεί όλη την ύπαρξή μας. Όλη και την ψυχή μας και το σώμα μας το όλον του ανθρώπου γεμίζει από τη χαρά του Θεού και αυτό τότε αξιολογεί με αληθινών κριτήριων τα πράγματα και το μέτρο του κόσμου ένας άνθρωπος για παράδειγμα που έχει γευτεί θάνατο από κάποιο συγγενικό του πρόσωπο ξέρει τι έχουν τελικά αγαθά τουλάχιστον τον πρώτο καιρό μετά τον θάνατο αυτός έχει αληθινότερο κριτήριο ζωής γιατί ξέρει τα όρια της ζωής έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος που γεύεται την αληθινή ζωή έχει αληθινότερο κριτήριο για να αξιολογήσει τα πράγματα του κόσμου βλέπει την δύναμη του κόσμου και των πραγμάτων του ξέρει τις αληθινές διαστάσεις του που σημαίνει τι ξέρω την αληθινή διαστάση του κόσμου, ξέρω τι μπορεί να μου δώσει ξέρει μέχρι που μπορεί να με ικανοποιήσει επειδή όμως το ξέρουμε και δεν έχουμε γεφτί άλλη ικανοποίηση, φοβούμεθα να το αρνηθούμε και αυτό φοβούμεθα να αποδεχθούμε μέσα μας ότι δεν μπορεί να μας πολυκανοποίησει ο κόσμος και ευστήνουμε ένα ψεύτικο πανηγύρι υποστηρίζοντας ότι το παν στη ζωή μας είναι αυτά τα πράγματα ο πολιτισμός μας έχει αυτή την ψευδέστηση επειδή φοβάται μέσα του την αλήθεια αυτή ότι είναι περιορισμένες οι δυνατότητες του κόσμου και τα του κόσμου για το τι μπορεί να μας προσφέρει υποκρίνεται ότι μπορεί να μας προσφέρει το παν ο κόσμος και τα του κόσμου αυτό είναι το σύστημά μας το κοσμικό Αυτό είναι ο πολιτισμός μας Αυτό είναι ο ανθρωποκεντρικός μας πολιτισμός όλα τα συστήματα πολιτιακά οτιδήποτε άλλο είναι δεβασμένα σε αυτή την απάτη προσπαθούν να υποκριθούν ότι μπορεί να το παν ο άνθρωπος όμως που γεύτηκε το παν την χαρά μπορεί να τα αξιολογήσει και να τα βάλει στην αληθινή του θέση και διάσταση και ξέρει τι μπορεί να πάρει και πόσο να τα εκτιμήσει και ξέρει πως μπορεί να είναι ελεύθερο από αυτά τα πράγματα και πως μπορεί από αυτά τα πράγματα να σωθεί ακόμα να το γίνουν μέσον και ο δρόμος και το σκαλοπάτι που θα τον οδηγήσει στον Θεό να με την υπομονή τη αδικίας με την ελεημοσύνη με τη διακονία, με την προσφορά. Αλλιώς ζει με τέτοιον τρόπο εφόσον έχει απολυτοπίσει τον κόσμο που κίνητρώτηκε το κέρδος. Το κέρδος θα φέρει την πλειονεξία, τη σύγκρουση, την απάτη. Τον ανταγωνισμό. Η προσπάθειά μου να νικήσω τον άλλον. Να καπελώσω τον άλλον. Αφού είναι το πάνω κόσμος, δεν είναι ο άνθρωπο, δεν είναι η ζωή, δεν είναι ο Χριστό. Τι θα κάνω, Χρησιμοποιώ τον άνθρωπο για να κερδίσω. Χρησιμοποιώ τον άνθρωπο για να απολαύσω. Αυτό είναι χρησιμοποίηση του ανθρώπου. Όλο ο πολιτισμό Αυτό είναι, χρησιμοποίηση του ανθρώπου. Όλα τα συστήματα που υπολογίζουν το κέρδο, δεν υπολογίζουν τον άνθρωπο σαν αριθμό. Χάθηκε το πρόσωπο. Έτσι δεν υπολογίζουν. Βάζουν διάφορα συστήματα πώς θα κερδίζουν περισσότερο και κάνουν υπολογισμού. Και όλη η διαφήμιση στηρίζει αυτό το δεδομένο. Δηλαδή τι. Τη χρησιμοποιήσει του προσώπου. Τη χρησιμοποίηση των παθών μας. Με τα πάθη η οικονομία. Τα πάθη μας υπηρετούν την οικονομία. Αν πάψουν τα πάθη θα έχει πρόβλημα η οικονομία. Θα έχει όμως και μια άλλη λύση. Την αγάπη. Έτσι λοιπόν. Όταν ο άνθρωπος. Ελευθερωθεί από τον κόσμο. Τότε έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει και τα πάθη του. Πέρασε πάρα πολύ ώρα, συγγνώμη. Μετά, μετά την επόμενη τρίτη. Ε, δύο ανακοινώσει. Την Κυριακή που έρχεται είναι η τελευταία δεύτερη Θεία Λειτουργία, να το ξέρετε.